Τώρα που έφτανε ως αυτό το σημείο την διήγησή της Η Λιλή έβαζε τα δάχτυλά της στο μέτωπο και έκλεινε ελαφρώς την κεφαλή της Τούτα εκ του μετώπου μου εννοούσε Και ήταν συνάμα ένα είδος όρκου για την αλήθεια των λεγόμενων της Αν ζούσε η έφθα και της έφερνε ένα Ευαγγέλιο θα τάβαζε και πάνω στο Ευαγγέλιο «Μα ο Καπρίλ δεμένο σε μια καρέκλα, όπως πριν πάνω στο άλογο για να μην τους φύγει, την κοίταζε να τα περιγράφει όλα αυτά και στο πρόσωπό τους άλεβαν οι πιο δυσάρεστες και ασίγαστες κρυμάτσες, οι κουστερίτσες, όπως έλεγαν. Αρνιόταν ό,τι υποστήριζε η αδερφή του. Για την ακρίβεια τα αρνιόταν όλα και οι κρυμάτσες του ήθελαν να πούν πως δεν έχει καμιά σχέση αυτός με τούτα τα παραμύθια». Πως αυτή την τσάντα την βρήκε κάπου και την πήρε μαζί του στο βουνό για να δει τι έχει δεν ήξερε τι νοσύνε ούτε σε τι χρειάζονται τα πράγματα εκεί μέσα. Δεν άντεξε όμως για πολύ τις πιέσεις και τις απειλές του Χριστόφορου ποιος ξέρει τι απειλές και κάποτε παραδέχτηκε πως ναι αυτός χτύπησε την αδερφή του εκείνη την ημέρα μα όχι για τα μίλα. Τότε γιατί τον ρώτησαν. Ο Γκαμπρίλα Έβγαλε δυο ημωγές, ξέλισε με εκπληκτική γρηγοράδα και δύναμη το σκηνί που τον έδαινε και έκρυψε το αχαμνό του πρόσωπο μες στο στήθος, περνώντας από πάνω το κοντά στη βαρά του χέρια ένας αλόκοτος όγκος που δεν σ' άφηνε να δεις που ο και που τα πόδια. Τον ταρακουνούσαν οι άλλοι «Γιατί, γιατί» Ώσπου κατάλαβαν πως έκλαιγε εντελώς βουβά και απελπισμένα Τον άφησαν να κλάψει λίγο έτσι Μην ξέροντας οι ίδιοι τι να υποθέσουν Μετά του τράβηξαν μαλακά τα χέρια Του έδωσαν μαντήλι να σκουπιστεί Και έμαθαν και την δικιά του ιστορία Πολύ πιο σύντομη Αλλά και πιο αναπάντεχη Από εκείνη της αδερφής του επειδή, λέει, δεν τον άφηνε να παντρευτεί με μια άλλη βουβή. Δεν καταλάβαιναν τίποτα. Δύσκολο να φτάνω σε τέτοιες στιγμές δύο αδέρφια, δύσκολο και άχαρο όσο λίγα, μα αν τύχει να είναι και βουβά και να μπαίνει ανάμεσά τους και ένα τρίτο βουβό πρόσωπο, τότε γίνεται βαβυλονία. Ποια ήταν αυτή η άλλη βουβή, Πάσχησε να του πείσει η Λυλή. Με τέτοια μούτρα σαν πατημένο μανιτάρι, σαν ζουλιγμένο σαλιγκάρι, σαν τσούφιο καρύδι δίχως ψύχα και θα γυρνούσε να τον δει μια άλλη. Α γελάσω. Εγώ εδώ που είμαι εγώ, που είμαι αδερφή του, και πάλι παίρνω βαθιά ανάσα για να αντικρίσω. Αυτόν τον τζουτζέ, τον ασκημομούρι. Είναι και τα φτωχά του τα μυαλά που όσο γερνάει, χάνονται, μπαίνει αέρα. Αφήστε τον, μη του σημασία. Κι όμως ο Γκαμπρίλε επέμενε με τις πιο απεγνωσμένες και φρικιαστικές εισπάσεις πως αγαπιόταν με μια βουβή από χρόνια, μα η αδερφή του δεν άφηνε. Η αδερφή του πήγαινε και έβαζε διαβάλματα στην άλλη να μην τον πάρει. Η αδερφή του έμπαινε εμπόδιο. Η αδερφή του ζήλευε που αυτός αγαπούσε μια άλλη βουβή. Και μην εκεί τα πράγματα. Ούτε έψαξαν για την άλλη βουβή. Ίσως να υπήρχε, μα να μην ήταν άλλη. Και η Λιλή, παρότι επιτέλους ομολόγησε ποιος την χτύπησε εκείνη την καθαρά Δευτέρα, δεν ήθελε να τους κάνει κοινωνούς σε περισσότερα. Ούτε ήθελε να στείλουν σε άλλο μέρος τον αδερφό της, όπως πήγε να προτείνει ο Χριστόφορος. Αν ήταν στο χούι του, είπε, να χτυπάει γυναίκες και να τις ρίχνει στα χαντάκια, τότε δεν θάμενε χαντάκι χωρίς γυναίκα. Και αφού ξαναβρήκε την τσάντα της, ένα μυστήριο και για την ίδια που δεν την είχε αναζητήσει τόσον καιρό Δεν ήθελε τιμωρίες τρίπων για τον δύστυχο αδερφό της Και αν τύχαινε να μην τσιγκουνεύεται καθόλου σε κομικά ή αποκλειστικά σχήματα λόγου Όταν τον περιέγραφε σε εκείνους Κατά βάθος κανείς τους δεν αμφέβαλε πως θα έδινε και τη ζωή της Αν κάτι απειλούσε την δική του Θυμήθηκαν τη συγχωρεμένη και πολυστόχαστη έφθα Άβυσσος Άβυσσον επικαλείται Συνήθιζε να λέει με ένα ίχνος πεπερασμένου στόμφου Όταν τους έβλεπε αυτούς τους δυο να μιλούν μεταξύ τους Να γελούν, να μαλώνουν, να χαίρονται Ή να τυρβάζουν για κάτι ανήκουστοι από τους πάντες και για πάντα Άβυσσος Άβυσσον ξανά λέγε δυο και τρεις φορές Μα αυτός μπορεί να είναι και ο παράδεισός τους Και το πήραν απόφαση. Σε μια τέτοια άδεισο σιωπής που ζούσαν τα δυο αδέρφια εδώ και 60 πάνω κάτω χρόνια, το αγόρι περισσότερα, αυτοί μόνο απ' έξω μπορούσαν να περνούν. Απ' έξω και απαλλαγγγικά. Εκείνη την ίδια μέρα της βοβής αποκάλυψης, όπως τα λέγαμε, η γένισε γέννησε τα δίδυμα. Μετά από επτά χρόνια εκεχηρίας τους έφερε και δίδυμα και η λίλι στο διάστημα όσο να φέρουν τον αδερφό της από το βουνό την βοήθησε έστω και χωρίς σύνεργα. Και τον άλλο χρόνο την άνοιξη ένα μήνα μετά τα καρναβάλια κάποιοι φίλοι του κίμωνα έπιασαν με την βοήθεια του Καπρίλ έναν λύκο και τον κρέμασαν στο ίδιο δέντρο που είχε κρεμαστεί και εκείνο. Δεν έφταιγε σε τίποτα το ζώο, σε τίποτα. Μα είπαν ότι έπρεπε να γίνει κι αυτό, εν είδη μνημοσύνη. Και παραξενεύτηκαν που είδαν μια κόρη του Χριστόφορου να τριγυρνάει από τόσο νωρί σε εκείνα τα μέρη τη μεγάλη μόρφινα. Είναι, ποια είναι η τροπαλή, ρώτησε κάποιο, είναι αυτή με τα κόκκινα μαλλιά. «Μεντροπαλή λένε ή κάπως αλλιώς», είπε ένα άλλο. Εκείνη βέβαια, μόλις τους είδε, έφυγε. Μα ξαναγύρισε όταν έφυγαν εκείνη και είδε τον λύκο κρεμασμένο μπροστά τη. Εν το μεταξύ, λίγους μήνες πριν, μια τη νύχτα του Γενάρη, είχε καεί και το χάνει, είχε χαθεί στις φλόγες του και η κλητεία. Και κάτι μέρες πριν από αυτό Είχε αλλάξει και ο αιώνας Από τον 19ο στον 20ο Πέντε χρόνια μετά Χρόνια με αξέχαστες βροχές και πλημμύρες Αν θυμόμαστε Ο Σουσαμολαδόμηλος του Χριστόφορου Ήταν έτοιμος και δοκίμαζε την τύχη του Εκεί που κάποτε την εξαντλούσε το Χάνι «Είμαι σαν το κακό σκυλί», έλεγε αυτό στην Πέρσα, την τρίτη γυναίκα του. «Συμβίες, κόρες, αδερφές, νύφες, γαμπροί και μου πέθαναν και εγώ εκεί, φρουρός ακίμητος. Τώρα έφτιαξα και να μίλω για σουσάμι». «Πώς θα τον ονομάσεις», περιορίστηκε να τον ρωτήσει εκείνη. Σου δόμιλο, πώς. Δεν θέλω άλλα ονόματα», είπε ο κριστοφόρος «Τα φοβάμαι». «Κι αν πήγε να πει κάτι η Πέρσα, αν τι, αν καεί κι αυτός, τότε ας φτιάξουν μια βρύση τρεχούμενη στο όνομά μου», είπε ο Χριστόφορος με την πικρή υποστήριξη της ηρωνίας του. Ωστόσο μερικοί γοί του είχαν την ιδέα να ονομάσουν τον καινούριο τους Σουσάμουλαδόμηλο, τα παλιά κόκαλα. «Γιατί αυτό», τους ρώτησε, «Σουσάμι θα λέθουμε, όχι κόκαλα». «Για την αντοχή σου», του είπαν. «Όλοι ξέρουν τι σημαίνει παλιό κόκαλο και θα φέρνουνε σουσάμια έως και από την Καπερναούμ». «Κάντε όπως καταλαβαίνετε», τους είπε στο τέλος, μη βρίσκοντας την ιδέα και τόσο άσημοι. Και εκείνοι πράγματι ονόμασαν το μήλο τους τα παλιά κόκαλα. Έφεραν ειδικό μάστορα, και τους το χάραξε με μαύρα στοιχεία και αρχαϊκή γραφή... πάνω σε μια πλάκα που την στερέωσαν στην είσοδο... κάτω από ένα τριγωνικό επιστέγασμα. Εκείνη τη χρονιά έπεσε έξαφνα στο κρεβάτι... από εκεί που χώρευε μέσα έξω σαν πεδαλούδα η μικρή Ιουλία... Η κόρη της ευρονίας και του Ισύχιου Και επειδή ήταν γύρω στα δώδεκα Όσο περίπου δηλαδή και η συνωνόματη νονά και θεία της όταν αρρώστησε Οι μεγάλοι στο σπίτι ανησύχησαν μήπως τα σεδάβημα έκαναν πάλι την εμφάνισή τους Ωστόσο τα μαλλιά της μικρής δεν έπεφταν Μόνο χλόμιαζε και αποκτούσε μια αστάθεια Απροσδόγητα έχανε την ισορροπία της Και την έβρισκαν κάτω Και βέβαια άρχισε να την ψήνει πυρετός στις νύχτες Να φωνάξουμε γιατρό Ρώτησε μια μέρα την Πέρσα η Φεβρονία Η οποία σαν άλλη Σάρα Είχε γεννήσει μετά τα δίδυμα κι άλλο παιδί Εκείνο με τα τρία ονόματα Σάκης Βαρνάβας και Εβενιαμίν Ή εσύ με τα πρακτικά και τις γνώσεις σου Μπορείς να τη γιατρέψεις Στην αρχή τον νόμισα περαστικό Στην αρχή όλοι περαστικό το νόμισαν Η Πέρσα της υποσχέθηκε να κάνει ό,τι μπορεί Ό,τι περνάει από το χέρι της Και εξημεροβραδιάζονταν δίπλα στην παραεγγονή της Τρίβοντας σπόρους με τόνα χέρι Ή ανακατεύοντας μυστήριες σκόνες με σουμιά Και με το άλλο χέρι παφούφ, να καπνίζει συλλογισμένη ήταν καλοκαίρι και τα παράθυρα ανοιχτά. Δώστο μου αυτό, της είπε ένα βράδυ και πήρε το τσιγάρο από το στόμα της σαν να ξεκολούσε βεντούζα. Δεν γίνονται δυο δουλειές μαζί. Αν το δοκιμάσεις πριν το πετάξεις, της είπε η Πέρσα, θα σ' αρέσει. Όχι την πρώτη φορά, αλλά την δεύτερη, την τρίτη. Η Φεβρονία το δοκίμασε μόλις και με τα βίας, της έφερε κάψιμο βύχα σιγασιά και το πέταξε. Η άλλη σε λίγο έβγαλε άλλο. Και η μικρή άρρωστη άνοιγε πότε πότε τα μάτια της, της κοίταζε απαλού και τα ξανά πληνε. Πολύ συχνά, μπαίνοντας υπέρ στο δωμάτιο με βότανα και καπνού στα δάχτυλα από τη σπιθία των καιρό, αυτό το πέριαξε έτσι ο Χριστόφορος, έβρισκε εκεί καθισμένη στην άκρη του κρεβατιού και τη Μεγάλη Ιουλία. Αυτή, Μόλις έβλεπε την Πέρσα, σηκωνόταν χάιδευε αχνά την ανιψιά της στο μέτωπο Και έβγαινε από το δωμάτιο νυχοπατώντας Ξεροβύχοντας και σαν να μην ήξερε κατά που είναι η πόρτα Ή πάλι, όταν έβγαινε η Πέρσα Ανέβαινε σε λίγο τις εσωτερικές σκάλες η μεγάλη Ιουλία Και έμπαινε στο δωμάτιο της μικρής Κάνουμε σαν το οκτώ Η μια πηγαίνει από εδώ, η άλλη έρχεται από εκεί Καμιά μας δεν την αφήνει μόνη, τη είπε κάποτε η Πέρσα και την κράτησε από το μπράτσο να μην βγει. Και τι αλήθεια μου αποφεύγει, τη ρώτησε γέρνοντας λίγο στα πλάγια τα σκουλαρίκια της, και σύ επειδή πήρα την θέση της μάνας σου σε αυτό το σπίτι. Η θέση της μάνας μου, έκανε η Ιουλία. Όχι, εγώ δεν. Εσύ ξέρω πως δεν είσαι χαρούμενη και πριν πάρω το πατέρα σου της είπε η Πέρσα ερευνώντας την γύρω από τα μάτια και το στόμα Γιατί όμως και γιατί με αποφεύγεις αντί να μου πεις τι σε τρώει? Δεν τίποτα ψέλησε η Ιουλία ήρθα να δω πως πάει το κοριτσάκι και εγώ τότε έτσι μα ύστερα ο τίποτα ο τίποτα ακούστηκε μια ανάλαφη ηχό από πίσω η μικρή Ιουλία ακόμα έπαιζε Όποτε ξυπνούσε με τα λόγια της μεγάλης «Μείνε λίγο», της είπε χαμηλόφωνα Αλλά με ζέση η πέρσα «Μόνο μαζί σου μιλάει έτσι η μικρή, δεν την ακούς» «Ξέρω», είπε η Ιουλία Και έσκυψε αναπάντεχα πολύ κοντά στη μητριά της Της είπε κάτι πολύ πολύ σιγά Πιο πολύ το χνότο της ακούστηκε παρά η φωνή της Και βιάστηκε να τραβηχτεί στην πόρτα Στάσου, τι είπες, ρώτησε η Πέρσα πηγαίνοντας κοντά της Η Ιουλία ταλαντέστηκε ανάμεσα στο να βουρκώσει ή να μιλήσει Τελικά έκανε αυτό που κάνουν μερικά παιδιά Στις ομαδικές προσευχές Όταν ανοιγοκλίνουν απλώς το στόμα τους Στα λόγια που λένε οι άλλοι Και περίμενε την αντίδραση της Πέρσας Λίγο πιο δυνατά δεν θα μπορούσες Της είπε αυτή με μεγάλη ευγένεια. Έτσι μιλάει και η Λιλή και δεν την καταλαβαίνουμε πάντα Η Ιουλία κούνησε το κεφάλι σαν να συμφωνούσε Και προχώρησε προς οι σκλές. Κοντοστάθηκε και γύρισε προς τη μητριά της Όταν βραδιάζει, της είπε με ένα παράξενο τσάκισμα στη φωνή ένα λαχάνιασμα Ακούω Τι ακούς, την άγρια φωνή Ψιθύρισε η Ιουλία και είχε τρόμο και αγαλίασε η μορφή της «Κια άγρια φωνή», ρώτησε η Πέρσα, νιώθοντας κι αυτή κάτι από τον τρόμο και την αγαλίαση, κάτι από τον τρόπο που μιλούσε η άλλη. Η Ιουλία έκανε πάλι εκείνες τις άιχες κινήσεις με το στόμα, μα τώρα είπε κάτι σύντομο και αρκετά ευανάγνωστο. Μια μικρή φράση, πολύ μικρή, ένα ου. Το τελευταίο «ου» μάλιστα ακούστηκε λιγάκι και ήταν «κου», του «νικου». Ρώτησε αμήχανη η πέρσα γιατί κάτι τέτοιο τη είχε φανεί. Σχεδόν ήταν σίγουρη, ακούστην άγρια φωνή του Νίκου. Η ουλία μη δίασε, κανεί δεν μπορούσε να καταλάβει. Μετά άπλωσε το αριστερό χέρι της τα κάγκελα και κατέβηκε όπως μια φευγαλαία σκιά στις κάλες τόσο ανάλαφρη, μισογυρνώντας δύο φορές το λαιμό της στα πλάγια, σαν να της φάνηκε πως την φώναξαν. Η άλλη έμεινε σκεπτική. Ποιού Νίκου, αναρωτήθηκε, ποιος είναι αυτός ο Νίκος με την άγρια φωνή, και ξαφνικά την πέρασε μια υποψία όπως εκείνη σαν φίδι, που πέρασε κάποτε από τον Χριστόφορο, όταν τα μάτια του κίμωνα, του νεκρού κίμωνα κάτω από το πανί του φάνηκαν ανοιχτά Μελανάκια ανοιχτά <Το «Του λύκου» σιθύρισε μόνη της Ξέροντας κάτι λίγα πράγματα για αυτή την ιστορία της Ιουλίας Και εκείνου του λυκάνθρωπου από κάτι υπενιχμούς που της είχε κάνει παλιά ο Χριστόφορος Ακούει την άγρια φωνή του λύκου Ακόμα δεν τον ξέχασε λοιπόν έμεινε εκεί, στο κεφαλόσκολο, μπερδεμένη, έκπληκτη, αναποφάσιστη να τρέξει πίσω από τη Μεγάλη Ιουλία ή να γυρίσει στο κρεβάτι της μικρής. Καλά που υπάρχει κι αυτός ο καπνός, σκέφτηκε και έβγαλε από την τσέπη της το κουτί με τα τσιγάρα. Μα πέρασε ώρα όσο να βρει την ικανότητα να ανάψει ένα τσιγάρο τόσο την είχε ξαφνιάσει αυτή η μυστηριακή, η ανοιχτή από τόσον καιρό υπόθεση της Μεγάλης Ιουλίας, σε μέρες και νύχτες που όλοι μιλούσαν ή αναφέρονταν στη μυστηριώδη ασθένεια της μικρής. Το ίδιο απόγευμα εξάλλου εκείνη την ίδια μέρα, καθώς καθάριζε η λιλή εκεινη την ιδια μερα καθως καθαριζε η λυλη ψαρια σε μια γωνιά της αυλή, ρίχνοντας τα εντόστια στις γάτες που την είχαν κυκλώσει και μια ούριζαν πνιχτά και ξελιγωμένα, όλο βουλυμία, και αυτή, σαν να της άκουγε, έκανε το ίδιο με το δικό της στόμα, έτσι που θα έλεγε κανείς πως ήταν επτά ηγάτες και όχι έξι που ήταν. Ξαφνικά, σε μια στιγμή, σταμάτησε το μια τη της η Λιλή και γύρισε το λαιμό τη πίσω. Πίσω της είχε σταθεί η Ιουλία και περίμενε, εδώ και ελάχιστη ώρα, αυτή την κίνηση της Βουβής. Και πιο πέρα... Από ένα χαμηλό παράθυρο Της κοίταζε και τις δυο υπέρσα. «Τι θα εσύ που αγαπάς τα δάκρυα» Ρώτησε η Λιλή Η οποία όση δουλειά κι αν είχε Δεν βαριόταν να προσφωνήσει τον καθένα Με την κυριότερη από τις ιδιότητές του «Δεν θέλω να φοβηθείς Θέλω να σου πω κάτι» Απάντησε η Ιουλία Κι ήταν το μόνο ίσως άτομο στο σπίτι Που μίλησε στη Βουβή Σαν να ήταν Βουβή και η ίδια. Όλοι οι άλλοι, όσες χειρονομίες και μορφασμούς και ανεπιστράτευαν Δεν ξεχνούσαν και τις φωνητικές τους χορδές Όταν συνδιαλέγονταν μαζί της Κάτι που δεν θέλω να το πω στους άλλους Γιατί δεν σε αγαπούν, ρώτησε η Λιλή Δεν είναι αυτό, εγώ σ' αγαπώ Την διαβεβαίωσε η Λιλή Μοιράζοντας ταυτόχρονα χεριές στις γάτες που Βλέποντας την απασχολημένη Έπαιρνα θάρρος και ορέγονταν ολόκληρα τα ψάρια Όχι μόνο ενδόσφια Θέλω να πεις τον αδερφό σου Τον πατέρα μου συνέχισε η Ιουλία Ξαναβρίσκοντας τους δισταγμούς που είχε και όταν μιλούσε κανονικά Ενώ Πες τα μου καθαρά όπως τα λένε οι άλλοι με φωνή Τη συμβούλεψε η Λιλή Δεν, δεν θέλω να τα πω πιο καθαρά δεν μπορώ Έκανε η Ιουλία Εγώ την έφθατη μάνα σου την είχασα τα μάτια μου Είπε η Λιλή Που είχε αρχίσει να χάνει τον ιρμό αυτής της συζήτησης Ή ίσως έφνης νοστάλγησε την έφθα Αλλά και η Πέρσα καλή είναι Στο λέω και η Πέρσα καλή μας βγαίνει Να τη σέβεσαι Αυτή μέσωσε από εκείνη την αμορραγία τότε Πω πω Τι αίμα ήταν εκείνο το θυμάσαι Και μένα ένα αυγό αυτή το σταμάτησε Η μάγισα Μάγισσα μάγισσα μην το συζητάς Την Πέρσα την απεικόνιζε πάντα με κύκλο, πότε μακρουλό που σήμαινε αυγό, πότε στρόγγυλο που σήμαινε βραχιόλι, μα κυρίως με πολλούς μαζί κύκλους μπροστά στα μάτια της, που είτε σήμεναν καπνούς τσιγάρου, είτε άβρες κατάβρες μαγικές. «Για μένα μη την ρώτησε η ίδια η Πέρσα, που άφησε το παράθυρο και βγήκε στην αυλή κοντά τους. για σένα, στην προγονή σου». Είπε η Λιλή και ξαναγύρισε στα ψάρια Μα μόλις είδε πως έλειπαν δύο Πως έλειπαν και οι μισές γάτες Έδωσε τον ταβά με τα υπόλοιπα στην Πέρσα Και τρέξε να βρει τις αέτον ήχησης Οι δυο μας μείναμε πάλι Είπε χαμογελαστή η Πέρσα Ναι ψιθύρισε η Ιουλία Δεν θες να μου μιλήσεις να πεις κάτι περισσότερο να καταλάβω, τη ρώτησε η Πέρσα, χέρνοντας πάλι το κεφάλι της στα πλάγια και κοιτώντας την με ένα βλέμμα φιλικό και ανήσυχο. Το ξέρω, πήρα τη θέση της μάνας σου, όχι μη αυτό, της σταμάτησε ζωηρά η Ιουλία, με ένα βλέμμα εντελώς ανήσυχο. Τι σε τρόμαξε, τι είπα κατά λάθος, ρώτησε η γυναίκα με τα πράσινα σκουλαρίκια και τα κίτρινα νύχια, μάλλον ευχαριστημένη με αυτήν τη ζωηρή αντίδραση της θηλής συνήθως κόρης. Περίμενε ωστόσο και κάτι άλλο. Και αυτό το άλλο ήταν πάλι άιχο. Εκείνες οι κινήσεις των χιλιών που αυτή τη φορά σχημάτισαν μια αρκετά μεγάλη φράση, κάπου οκτώ δέκα λέξεις. Πόζη, γκόσπουτι», είπε η Πέρσα, κάτι που έλεγε συχνά και ίσως σήμαινε «Θεέ μου» ή «Μνήσθητη Κύριε». Εγώ μιλώ καμιά φορά στη γλώσσα του παππού μου, του Τσερκέζου Η μάνα σου, όπως μου λένε Μιλούσε κι εκείνη τα δικά της από την παλιά και την καινούργια διαθήκη και ο καθένας θέλω να πω έχει τις λόξεις του Μα εσύ, όταν ανοίγω κλίνης αυτό το στόμα σαν πεινασμένο χιλιδόνη Αχ κόρη μου, πιο εύκολα καταλαβαίνω τη Λιλή παρά εσένα Και η Λιλή είναι κοφάλαλη, εσύ... Μάτια της Ιουλία φούρκοσαν. Και τα χείλη τη κινήθηκαν πάλι προφέροντας μια φράση προς τα μέσα Αντί να την στείλουν έξω Κάτι σαν «Έσυ μου", Ακούστηκε αυτή τη φορά στην Πέρσα Δεν μπορούσε να βγάλει νόημα Κουνούσε τον Ταβά με τα ψάρια στα χέρια της Μα δεν μπορούσε να βγάλει νόημα «Έσυ μου". Του Λίκου, αυτό ανοείς ερώτησε επιθυμώντας ΝΕΚ με έύση κάτι περισσότερο. Η Ιουλία την κοίταξε με μια μικρή έκπληξη Μετά κούνησε το κεφάλι σαν να συμφώνησε και έφυγε πάλι Αυτήν τη μεγάλη Ιουλία λοιπόν που κατά ένα δυσεξήγητο τρόπο έδειχνε πιο ευάλωτη και ανυπεράσπιστη από την μικρή Ο Χριστόφορος είχε ψάξει προκερού σε πολλά σημεία να βρει κάποιο τετράδιό της κάποιο από εκείνα με τις παροιμίες και τις χρονολογίες της που θα έριχνε λίγο φως στις τυφλές αναζητήσεις του για το αν και τι είχε συμβεί ανάμεσα σε αυτήν και τον αποδημήσαν τα κτίστη, τον Κύμωνα, Μα, όπως το είχε ήδη φοβηθεί, δεν βρήκε τίποτα. Αργότερα πάντως, μάλλον τυχαία, έπεσε στα χέρια του ένα φύλλο χαρτιού με μια σχετικά πρόσφατη ημερομηνία πάνω πάνω, που έγραφε «Μόλις νυχτώνει και ένα ολόγιο φεγγάρι ανεβαίνει στον ουρανό, τότε ακούγεται... Ούτε τελεια υπήρχε ούτε πολλές τελίες Πήρε κεντρισμένο στο φύλλο, το δίπλωσε και το έκρυψε στο στήθος του και σε μια αδεδομένη στιγμή το έβγαλε και άγγιξε ελαφρά με αυτό από πίσω τον αριστερό λοβό της κόρη του. Στρέφοντας εκείνη να δει, αυτός μετακινήθηκε στα δεξιά της. Στρέφοντας εκείνη προς τα δεξιά, αυτός ξανακρύφθηκε αριστερά της. Τέτοια παιχνίδια έκανε όταν ήταν μικρή, είχαν περάσει χρόνια από τότε και συνέχισε να τα κάνει στα εγκόνια του και στα ξένα παιδιά, αλλά και σε μεγάλους, αν η στιγμή προσφερόταν. Και πάντα, όταν τον έπιαναν, ζητούσε την απάντηση σε μια στερεότυπη παλαβή ερώτηση, χωρίς διακοπή. «Ελέν, τι λένε, τη μάνα, πώς τη λένε» «Παραφθορά μιας ευλογότερης υποτίθεται» «Ελένη, της Ελένης τη μάνα, πώς τη λένε» οπότε έφτανε να του πεις ένα οποιοδήποτε γυναικείο όνομα για να μείνει ευχαριστημένος και μάλιστα να σε βραβεύσει Η Ιουλία χαμογέλασε για να μην τον δυσαρεστήσει και περίμενε την ερώτηση Τι ήθελες να πεις με αυτό το ολόγιομο φεγγάρι που μόλις νυχτώνει ανεβαίνει στον ουρανό Την ρώτησε κουνώντας μπροστά της στο χαρτί με την ακατανόητη φράση και την είδε να βουρκώνει πριν καμπρολάβει να σβήσει το χαμόγελο από το στόμα τη Μη φουρκώνεις άδικα Δεν θα σε μαλώσω Δεν ήρθα για να σε μαλώσω τη είπε Θέλω μονάχα να ξέρω τι ήθελες να πεις με αυτό εδώ Με αυτό κοίτα το Μη γυρνάς αλλού το πρόσωπο Τίποτα Δεν ήθελα να πω Έτσι αρχίζει μια ιστορία σε ένα βιβλίο Και το αντέγραψα του είπε Και το αντέγραψε γιατί Τόσο σου άρεσε «Καθε νύχτα βλέπουμε να ανεβαίνει στον ουρανό ένα ολόγιο μου λίψο φεγγάρι. Αν λέγαμε να τον αντιγράφουμε κάθε φορά» Εκείνη συμφώνησε βουβά. «Ναι, δεν γινόταν τέτοιο πράγμα». «Και για τον Κίμωνα δεν έγραψες τίποτα, που ανέβηκε κι αυτός εκεί πάνω» και ρώτησε σε λίγο. «Για ποιον» ψέλησε και τα μάτια της γέμισαν πάλι. «Για τον Κίμωνα, τον κτίστη με τα γαλανά μάτια τότε». «Και εκείνον δεν έγραψες τίποτα» «Και όμως πάτησες σε μια δικιά μας καριδιά για να ανέβη εκεί πάνω» «Είπα πως θα έγραφες κάτι και για εκείνον» «Πως δεν θα πήγαιναν τζάμπα τα γράμματα που έμαθες» «Συνέχισε ο πατέρας της» «Με αρκετά σκληρή γλώσσα πλέον» «Αλλιώς τι» «Το βάσανο το άλλο με τον λύκο στο κεφάλι του και οι χρυσάνθοι δεν του έφταναν» «Χρειαζόταν και τη δικιά μας καριδιά. Η Ιουλία έμοιαζε να τον κοιτάζει και να τον ακούει Μα στην πραγματικότητα η μορφή του τρεμούλιαζε κάπου μπροστά της Όπως φεγγάρι σε θολά νερά Τα μάτια της ήταν μουσκεμα Μουσκεμα και άσταχτα δεν τον έβλεπαν Πες μου κάτι πριν μου Έκανε μια μεταστροφή και την παρακάλεσε απελπισμένος Τι ακούγεται τότε όταν το ολόγιο μου φεγγάρι Η άγρια φωνή του είπε σαν να μίλησε άλλος στη θέση της. Τα μάτια του έπαιξαν. Το είπε σε αυτόν ή σε κάποιον άλλον. Κοίταξε πάνω από τον ώμο του σχεδόν. Ποια φωνή την ρώτησε σαν να μην το καλό Η άλλη. Ο Χριστόφορος έδειξε και έξισε τον αυχένα του. Η Ιουλία παιδί μου της είπε και διπλώθηκε στα γόνατά του για να την έχει ακριβώς μπροστά του και στο ίδιο ύψος. Εκείνη καθόταν σε ένα σκαμνί. Τα χρόνια περνούν. Εκείνος ο κύμωνας αν μιλάς για εκείνον πέταξε. Ας μην ψάχνουμε τώρα το πώς και το γιατί. Πέταξε. Δεν είναι μαζί μας. Τον έχουν κιόλας ξεθάψει. Το ξέρω. Είναι σε εκείνο το καμαράκι τώρα. Είπε η Ιουλία και σφούγγισε με την παλάμη της από την καλή και από την ανάστροφη το ένα κύστερα το άλλο μάτι. Αφού το ξέρεις γιατί κλές ακόμα την ρώτησε ο πατέρας της. Δεν κλαίω συνέχεια, αλλά αν σούσε η κλητία, αν είχαμε το χάνει ακόμα και ερχόταν πάλι ο κυνηγός, όπως τότε που έφερε την ηφίτσα. Ναι, τι θες να πεις, πώς θυμήθηκες τώρα την κλητία και τον κυνηγό, ρώτησε εκείνος. Ο, έκανε και τα μάτια της γέμισαν πάλι. Τα δάκρυα, τα βαριά βορκώματα Και η όλη συμπεριφορά τη Που είχε κάτι το αβέβαιο Το δίχως συνέχεια, το ενοχικό Και το τόσο προσιλωμένο κάπου Τον έβαζαν σε σκέψεις Και αόριστα, πολύ αόριστα Ίσως του πέρναγαν κάτι φόβοι. Σε λίγο καιρό Ο αδελφός της ησίχιος Έκανε πάλι μια δυο απόπειρες Να την φέρει κοντά Στον φίλο του, τον Αγιογράφο το ότι λεγόταν «κίμων» του θύμιζε βέβαια τον άλλον, κυρίως εκείνο το απόβραδο της αποκριάς που διασταυρώθηκαν κατά τύχη οι δυο τους κάτω στην πόρτα, μα δεν τον έβαζε σε περισσότερες σκέψεις το γεγονός. Τα εκμυστηρεύματα της αδερφής του προς την γυναίκα του δεν είχαν φτάσει ως αυτόν. Μα ούτε και για την αδερφή του στάθηκε τόσο σημαντικό το όνομα και μόνο που να την κάνει να ξεχάσει τον άλλον ή να δοκιμάσει να τον αναστήσει Δένοντας τη ζωή της με έναν παραπάνω κύμωνα. Έτσι είδε μια Κυριακή να στολίζονται άλογα Να φορτώνονται με υφαντά και κεντίδια Και να φεύγει πάνω σε αυτά νύφι Μια νεαρή ανυψιά Η ούτε δεκαεξάχρονη ευθαλίτσα Κόρη του Ησίχιου από εκείνες τις πρώιμες, από εκείνα τα νύπια που, όταν αυτή ήταν δεκάξι χρόνων, τα άφησαν κάποιες μαυροντημένες γυναίκες κάτω στην πόρτα. Την κοίταζε τώρα κρυφά την αιαρή ανηψιά της, ανασηκώνοντας την άκρη μιας κουρτίνας σε ένα παράθυρο, ενώ εκείνη στην αυλή, κοντά στην ίδια πόρτα, γυρνούσε δεξιά-αριστερά το στολισμένο λαιμό τη μέση της και δυνεύοντας να πέσει από το άλογο, που παραπατούσε, ενοχλημένο μέσα στον κόσμο, για να τους αποχαιρετήσει όλους, να μην της διαφύγει κανένας, αλλά και για να μην διαφύγει από κανέναν το ότι ήταν ήδη μία νύφη. Η Ιουλία άνοιξε αθόρυβα το παράθυρο και η νεαρή νύφη από κάτω την είδε αμέσως. «Θεία Ιουλία», φώναξε χαρούμενα, τεινάζοντας το χέρι. «Γεια σου! Δεν θα μου πεις ένα γεια σου!» Μα δεν ήταν κανείς το ανοιχτό παράθυρο. Όταν σήκωσαν τα μάτια τους και μερικοί άλλοι «Γεια σου, γεια σου, εγώ σου λέω γεια σου, εσύ δεν θα μου πεις» Φώναζε ιστερικά σχεδόν, η σαναπλήρωση Η μικρή ουλία προς τη νύφη Και πηδούσε ξετρελαμένη γύρω από το άλογο Καθώς πάσχισε να πιάσει τα πόδια της νύφης Με τις ολοκέντητες άσπρες κάλτσες «Όχι, εσένα δεν σου λέω, είσαι μικρή» Της εκείνη, λίγο χερέκακα, χωρίς λόγο και ρίχνοντας μια τελευταία ματιά, παραπονεμένη, παραξενεμένη, προς το παράθυρο που έμεινε ανοιχτό, έφυγε μαζί με τον Αγιογράφο για το δικό του σπίτι σε άλλο μέρος. Κι έτσι ο ησύχιος, αν δεν μπόρεσε να γίνει γυναικαδελφός του επιστήθιου φίλου του, έγινε πεθερός του. Και ας είχε η ευθαλίτσα πιο λίγα και από τα μισά χρόνια του γαμπρού, Αρκεί το γαϊτανάκι να μη σταματούσε Όλε εκείνες τις επόμενες ημέρες Η μικρή Ιουλία κρίνιαζε, κλαψούριζε και θύμωνε Με είπε Μαι, μικρή, με είπε μικρή Λες και την ρώτησα Έλεγε σε όποιον έβλεπε μπροστά τη. Θα ρίσκει ήταν υποχρεωμένος ο καθένας Να γνωρίζει αυτό που τόσο τις είχε κακοφανεί στο γάμο της αδερφής της Με είπε μικρή, αντί να μου πει γεια σου το δένει κόμπο της είπε μια μέρα η μάνα της η φεβρονιά. Όταν γυρίσει την άλλη φορά θα σε βρει μεγάλη Φέρε μου τώρα το ψαλίδι να σου κόψω τα νύχια Αυτά μεγαλώνουν πιο γρήγορα Η πάγουα κι άλλο τόσο αδιάφορα Η μικρή Ιουλία της έφερε το ψαλίδι Κάτσε, εσύ τουλάχιστον θα με τυραννά σαν την άλλη Με είπε μικρή, η σακαφλιόρα, η καβάτσα «Κοίτα τι όμορφα που πέθουν τα νυχάκια σου για να βγούνε άλλα», είπε η μάνα της. Μα η μικρή Ιουλία δεν είχε έρωτα με τα νύχια της, όπως η ροδάνθη κάποτε. Αυτινής της κόστιζε βαθύτατα που την είπε μικρή η άλλη. Που εννιά μήνες μετά, ο Πέτρος, ο τελευταίος γιος της μακαρίτης Πετρούλας και του Χριστόφορου, εκείνος που ορφάνεψε από τη μάνα του πριν καν σαραντήσει και που δεν πιάστηκε καθόλου σαν τα αδέρφια του να παντρευτεί στα 18 ή στα 25 του, ούτε και στα 35 του, στον πατέρα του ότι σκόπευε να το κάνει τώρα. «Ποια η τυχερή», τον ρώτησε αυτός. «Η μικρή κόρη του τάδε», του είπε ο Πέτρος. Ο Χριστόφορος έπιασε το κεφάλι του να μην φύγει. Αν δεν γελιόταν, η μικρή κόρη του τάδε ήταν η κουνιάδα του Κίμωνα του Κτίστη, η μικρότερη αδερφή της Χρυσάνθης. «Άλλοι δεν βρήκες», του είπε χωρίς περιστροφές. Γιατί αυτήν, γιατί όχι αυτήν», απόρρισε ο Πέτρος. Γιατί ο γαμπρός της, ο άντρας της αδερφής της ξέχασες, κτίστηκε στην καριδιά μας. Ακόμα δεν μπορώ να δω εκείνη την καριδιά, χωρίς να φοβάμαι πως θα δω και τα πόδια του να κρέμονται. Και εκτός αυτού, έλεγαν πως τον αγαπούσε. Έλειψαν τόσες και τόσες. Γιατί αυτήν, γιατί αυτήν διάλεξα, είπε ο Πέτρος, αν ο γαμπρός της κτίστηκε στην καριδιά μας, αυτή τη φταίει. Και αν τον αγαπούσε, όπως λες, αφού εκείνο δεν υπάρχει πια ο θάνατος τα σβήνει όλα. Ο Χριστόφορος ένιωσε να λυπάται πολύ... κάτι να τον πληγώνει κατά σαρκά, χωρίς να καταλαβαίνει τον λόγο. Κανονικά θα μπορούσε και να χαρεί... φέρνοντας στο νου του εκείνη την λιανοκόκαλη... ρημαγμένη κοπέλα... Έτσι όπως την είδε στο σπίτι του Κίμωνα την ημέρα της κηδείας του Με τον πόνο να μυρμυνγιάζει μέσα στα μάτια της Τον έρωτα να κοφοβράζει στα λόγια της Δεν καταλάβαινε γιατί να λυπάται έτσι Που εκείνη δοκίμαζε να λυτρωθεί από αυτόν τον πόνο Κι όμως λυπόταν Λυπόταν όπως κάποιος που βρίσκεται προθωμένος Και περισσότερο από τη λύπη ήταν ίσως το πελάγωμα Αυτή η δύνη των συμπτώσεων και η κρυφή έγνοια του για την Ιουλία, για το πώς θα έφτανε στα δικά της αυτιά ένα τέτοιο νέο, έστω και αν δεν γνώριζε το κρυφό μαράζι της άλλης για τον κείμωνα. Αλλά μήπως ήταν σίγουρος πώς κρυφά η Ιουλία δεν το γνώριζε κι αυτό. Φυσούσε και ξεφυσούσε, δεν ήξερε από πού να το πιάσει αυτό το πικρό κουβάρι, πώς να βρει την άκρη του... Τι σου συμβαίνει, νόμιζα θα χαρείς» του είπε ο Πέτρος Καλή κοπέλα είναι, πονεμένη, εργατική, Άργησε λίγο κι αυτή σαν εμένα. Νομίζω ταιριάζουμε. Κι ούτε την δίνει, άπρηκε ο πατέρα της» Παίρνει και τα μερίδια της αδερφιστής, τη, εκείνα που ανήκαν στον Κίμονα, αφού ούτε αυτός έχει άλλα παιδιά, ούτε ο Κίμονα είχε. Και πώ την βρήκε, πού την αγάπησε, τον ο Την είδε στην κηδεία. Σε ποια κηδεία Την είδα ένα απόγευμα να περπατάει μόνη της κάτω από τη βροχή Και είπα στον εαυτό μου Αυτή η Πέτρο είναι για σένα Πώς να στο το ο πατέρα Ένιωσα κάτι που δεν το νιώσα για άλλη γυναίκα Ήταν σαν να ήταν καμωμένη από τις σταγόνες της βροχής Μάρεσε. άρεσε Και όχι πως δεν την είχα ξαναδεί Την είχα ξαναδεί, την ήξερα Αλλά αυτό το πράγμα πρώτη φορά Εκείνο το απόγευμα το νιώσα Ποιο απόγευμα πριν πεθάνει ο Κίμωνας ή μετά. «Μετά, βέβαια», είπε ο Πέτρος, «είναι τώρα λίγος καιρός, κανένα δύο μήνες. Αυτό έφερε στον Χριστόφορο ένα μικρό ξαλάβρωμα, και πάλι χωρίς να καταλαβαίνει τον λόγο. Αλλά ακόμα τον τριβέλιζαν πολλά. Και εκείνη, πώς το δέχτηκε, της μίλησε, Ε, βέβαια, στην αρχή δεν ήθελε ούτε να ακούσει. Μετά μου είπε κάτι που δεν κατάλαβα, ότι τα χέρια μου... Μοιάζουν με κάποιου. Ποιου κάποιου. Δεν είπε. Κατάλαβα. Για μένα τη λέω όλα τα χέρια είναι ίδια. Όχι, μου κάνει. Δεν είναι ίδια. Διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Καλά τη λέω. Και αυτό σημαίνει ότι δέχεσαι ή όχι. Δίσταζε. Την άλλη φορά που την ρώτησα, πάλι δίσταζε. Μετά οι βροχέ δεν σταμάτησαν για δέκα μέρε. Αλλά χθε πήγα σπίτι τη. Τα πόδια μου μόνα τους με πήγαν εκεί. Ιδάλλωστας στο έλεγα Ήθελα να σου πω τι μου συμβαίνει και μετά να πάω Την βρήκα λοιπόν να τρώει με τους γέρους της Ψητά μανιτάρια σε βαθιά πιάτα Και μου είπε σχεδόν το ναι Ανέφερε και σένα Αν δέχεται και ο πατέρας σου, αν δέχεται και ο πατέρας σου Έτσι μου είπε δυο τρεις φορές, τι λόγο είχε Ο πατέρας μου της λέω γιατί να μην δεχτεί Χρόνια τώρα με παρακαλάει να βρω και εγώ μια γυναίκα «Χρόνια δεν με παρακαλάς να παντρευτώ, επειδή δε σου φτάνουν τα εγγόνια». Ο Χριστόφορος ούτε ναι είπε, ούτε όχι. «Ε, βέβαια, πώς και στην Πέτου ήθελες να με δώσεις τότε, στη μοίρα ψήρα, πώς τη λένε. Το φαντάζεσαι να την έπαιρνα. Θα είχα τώρα πεθερά μου τη γυναίκα σου. Τη γυναίκα του πατέρα μου θα την είχα πεθερά μου», είπε ο Πέτρος. «Πολλοί δεν θα μπερδευόμασταν». «Πολλοί δεν λες τίποτα», παραδέχτηκε Κάπως ηρωνικά Περδεύτηκαν λοιπόν λιγότερο Πιο κρυφά οπωσδήποτε Πιο υποδόρια Με το να γίνει η κουνιάδα του Κίμωνα Γυναίκα του αδελφού της Ιουλίας Αρκεί ο ιστός να πύκνωνε Ήταν ακόμα η περίοδος με τις πολλές βροχές Με εκείνες τις θύελες, τους ανέμους Τα μπουμουνιτά που νόμιζες πως δεν θα σταματήσουν ποτέ Αν και εμφανίζονταν ενίοτε κάτι σύντομες, ανέλπιστες ηλιοφάνειες Σε μια μαύρη, σχεδόν μονίμως νυχτερινή και απειλητική ατμόσφαιρα Ήλιο με βροχή είχαν δει πολλές φορές Μα ήλιο με σκοτάδι όχι, αυτό τώρα το έβλεπαν και η περίοδος επίσης που γεννήθηκαν τα περισσότερα παιδιά, μαζεμένα σαν να δακαδεύαζαν οι βροχές. «Τι άλλο να κάναμε», λέγαν οι γονείς τους, «μήνες ολόκληρους με στο σπίτι και εξοναστάζει ασταμάτητα».